diwata fm stereo Μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρε γάμο το να χρησιμοποιήσουν Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε μου να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτη του καροτσάκι Με το fear-soing-bleck να το μετάξετε στην ψητάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν να τη στιγμή να ισοποιηθούν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα πάνε. Γέλα σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανή ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων. Ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ωραία λέξη θα με τρελάνεις εδώ δηλαδή με τρελαφόρεις εφ' όλους. Εσύ δεν ήμασταν και μας είπες ότι ήσουνα... είσαι θαυμαστής του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 Και κύριοι καλή σας ημέρα Εδώ είμαστε στο ράδιο Άρτα Στους 101,5 όπως κάθε μέρα Αυτή την ώρα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Και θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα Με την εκπομπή στον τοίχο Το ότι δεν πάμε καλά, εντάξει, είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό We... Και δεν εννοώ οικονομικά δηλαδή Γενικώ δεν πάμε καλά <Το>, το ξέρετε καλύτερα από μας. No... Και βέβαια θυμηθείτε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε Το τηλέφωνο είναι γνωστό Να το μάταξα να ειπώ no 2681 χωρίς το μηδένι στο τέλος Teacher, leave them kids κυρία μου, κυρία μου, όπως σου έλεγα, δεν, δεν πάμε καλά δηλαδή, καθόλου καλά. Φλακώθηκαν hey, λέει κάτι πιτσερικάδες εκεί στο Φάλιρο, ε, γιατί λέει ένας Πετσυρίκος, Νεαρός τελος πάντων Έκανε παρατήρηση σε μια φίλη του Διότι τα με ένα χρυσαυγίτη λέει Και το άκουσε άλλος χρυσαυγίτης Και τον πλάκωσε τον πιτσιρίκα Ξέρω νομίζω το έβγαλε και αντικείμενο ε, Σιδερικό κάτι έβγαλε και. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τρελά πράγματα θα μείνουμε λίγο στο... Λίγο θα μείνουμε για τελευταία φορά στο... στη δολοφονία του Φίσα διότι όπως θα είδατε χθες τα καθαστωτικά μέσα μαζικής εξαθλίωσης δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να προβάλλουν, να σπρώχρουν για μία ακόμη φορά το δημιούργημά του στη Χρυσή Αυγή. Ας τα κλάματα τώρα και τους... Και τους αυτόπτες μάρτερες που βγάζανε Αυτά ξέρουν γιατί τα κάνανε Εξάλλου μην ξεχνάς Πάρα πολύ απλά Ότι την εποχή Που σπρώχνανε τη Χρυσή Αυγή Δημοκρατική εφημερίδα Πρωτοσέλιδο Δημοκρατικότατη σου λέω τώρα Από αυτή που ενημερώνεσαι ρε παιδί μου Και στο διαδίκτυο Και στο και, δίνεις και τον οβολό σου να την αγοράς Διότι έχει και ωραίες ξεβράκωτες Πρωτοσέλιδο αν θυμάσαι που θα θυμάσαι σίγουρα Είχε μια γιαγιούλα με δυο χρυσαυγίτες Που την προστάτευαν στο ATM Να πάνα να κάνει Πώς τη λένε Ανάληψη Και συνέντευξη της ανύπαρκτης Όπως αποδείχθηκε μετά η γιαγιούλας η οποία έλεγε αφού με φυλάνε Οι χρυσαυγίτες και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα Του δημοκρατικού τόξου Που διευθύνεται και από μπουμπούκια Έτσι Λοιπόν σου τότε Δεν είχε καμία συμμετοχή στην, Στο σπρόξιμο Όλης αυτής της κατάστασης Όπως δεν έχουν και καμία συμμετοχή Όλοι αυτοί που χθες Ρίχνανε τα κροκοδίλια γράμματα Με φάτσα κάρτα μπροστά Φωτογραφίες των χρυσαυγητών Ορίστε παρακαλώ, Ορίστε παρακαλώ. Έκλεισε ο τηλέφωνο παιδιά Χίλια συγγνώμη Δεν γνωρίζω το λόγο Λοιπόν σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Για να τελειώνει το θέμα Ακόμη και πριν το παλικάρι εκεί το, το θάψουνε Οργιάσανε χθες, θα οργιάσουνε και σήμερα Σπρώχνοντας αποκλειστικά τη χρυσή αυγή Τίποτε άλλο δεν κάνουν αυτή τη στιγμή art... Ορίστε παρακαλώ Λοιπόν, έχει δίκιο, τηλεακροατή μου. Mm. Απόλυτο δίκιο. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα σπρώξω αυτή την κατάσταση. Το πότε εμφανίστηκε η oh Χρυσή Αυγή, Ναι, έχει δίκιο. Εμφανίστηκε τότε που Αγανάχτισμένος κόσμο πήγαινε και γιουχάριζε και έφτιανε αυτού που με τα μαύρα γυαλιά εκεί πηγαίνουν δίθε μου τάχα μου να καταθέσουν στεφάνια. Έφυγε ο κόσμο που αγανάκτησε, αλλά τώρα δεν του χρειάζονται εκεί, του χρειάζονται αλλού και του χρειάζονται και με ισχυρό ποσοστό. Λοιπόν αυτή η, η, η εικόνα το να έχεις την εικόνα της τηλεόρασής σου δίπλα από τους δημοκράτες τώρα σου λέω Δημοσιογράφους που ψάχνουν την αλήθεια και στην παρουσιάζουν κάθε βράδυ Τις φωτογραφίες των χρυσαυγητών αγκαλιά με τους άλλους Δεν κάνει τίποτα άλλο από τα να εξασκεί το μάτι σου όπως εξ, εξάσκησε το μάτι σου και την ψυχή σου Βλέποντα απευθεία τον πόλεμο στο Ιράκ βλέποντα απευθεία τον πόλεμο στη Σερβία Και άλλα δεν κάνει τίποτα άλλο Από το να καταπιείς και αυτό το κορόμηλο Της ε, Στρατιωτικής εμφάνισης Και αυτής της φάτσας Η οποία Ο Σονούπο δηλαδή όπως μπήκε δημοκρατικά Όπως την έσπρωξαν Τα παιδιά μπορεί και να Σε κυβερνήσει δεν αποκλείεται Λοιπόν τέλος αυτή η ιστορία Όποιο θέλει το το συνεχίζει το πανηγύρι αυτό που συνεχίζουν οι, τα καθεστωτικά μέσα μαζικής εξαθλίωσης όποιο θέλει δεν το συνεχίζει Διότι εδώ μιλάμε ότι σε κυβερνάνε Λέμε ρε παιδί μου τώρα εσύ το παίρνεις σοβαρά ότι σε κυβερνάνε Σε κυβερνάνε αυτοί που σε κυβερνάνε Μέσα στο, στο κεφάλι τους Φυσικά και δεν υπάρχει απόλυτη τρέλα Εκτε, ε, Εντολές εκτελούνε Διάταξη λέει θα κάνουν που θα χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση Αλλά λόγω του συντάγματος δεν γίνεται να τεθεί εκτός νόμου Δηλαδή στη Βουλή βάση του διατάγματος θα ψηφίζει νόμους μία εγκληματική οργάνωση Κατάλαβαεις? Δηλαδή θα κάνουν μια εγκληματικη οργανωση Κατάλαβες; Δεν θα κανουν μια διαταξη που θα χαρακτηρίζει την εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή Αλλά η Χρυσή Αυγή επειδή είναι μέσα στο κοινοβούλιο θα ψηφίζει τους νόμους μία οργάνωση. Αυτό πως σου φαίνεται δηλαδή Από τους κυβερνώντες Πως σου φαίνεται δηλαδή Όταν βγαίνει ο Δένδιας Αυτή η μεγάλη προσωπικότητα Και σου λέει ότι έχω συνέστηση των καταστάσεων Το βλέπεις αυτό το πράγμα να στέκει δηλαδή Ωραία Τη φτιάξαν τη διάταξη Και βγάλαν την Χρυσή Αυγή Εγκληματική Οργάνωση Η Εγκληματική Οργάνωση που την ονομάσαν οι άλλοι Με διάταξη Θα ψηφίζει νόμου στη... Στο... Στο Εθνικό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίζει, θα αγορεύει, θα κάνει τυράννη, διότι είναι κόμμα εκλεγμένο. Μετά να... Εκείνο και το παραμύθι του ότι βρίζετε 500.000 ανθρώπους που ψηφίσαν τη Χρυσή Αυγή, πρέπει να το σταματήσετε έτσι. Διότι αυτοί οι 500.000 πριν δύο χρόνια ψήφισαν κάτι άλλο. Ή κάμουν λάθος. Κάνουν λάθος νομίζεις βγήκε ο Λαζαρίδης και έκανε αυτό το show που έκανε βγάζοντας εκτός δημοκρατικού τόξου το ΣΥΡΙΖΑ αυτό εμείς που στείναμε παλιά για στραγαλίνια, όποιος δεν ξέρει τι είναι τα στραγαλίνια λοιπόν να του πω ότι είναι οι καρδερίνες τα μαυλάγαμε τα στραγαλίνια ε, εκτός, εκτός που είχαμε το Μούλο, λοιπόν είχαμε και έναν από κάτω που κελάιδαγε ένα άλλο στραγαλίνι λοιπόν, βγήκε λοιπόν το, ο, ο Μούλος έτσι τον λέγαμε το ψεύτικο το πουλί δηλαδή και μαύλησε αυτού του ψηφοφόρου πίσω γιατί τους είπε: Ελάτε, δε, παιδιά! Εδώ πάλι σε εμά, ελάτε στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι το σπίτι σας λοιπόν. Είμαστε και υπερπατριώτες εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, Όπως είναι και η Χρυσή Αυγή. Αλλά τουλάχιστον εμείς δεν δολοφονούμε. Τεμπονέρα σου λέει τίποτε το τεμπονέρα. Είμαι... Μήπω το ε, βέβαια τον ξέχασε. Πόσο δεν έχει ξεχάσει. Εμεί δεν δολοφονούμε. Ήταν, αυτό ήταν λοιπόν το κόλπο που έκανε ο πανέξυπνος Λαζαρίδης και το επιτελείο χθες να μας βάζει εμάς να ουρλιόμεθα από τα μικρόφωνα ότι βγήκε και είπε αυτά που είπε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον του Τσίπρα και όλης της κατάστασης. Πέταξε ο Λαζαρίδης τώρα εκτός δημοκρατικού τόξου, αυτοί μόνοι τους θα φτιάχνουν τα τόξα, μόνοι τους ρίχνουν τα βέλη, μόνοι τους τα φτιάχνουν όλα, μόνοι τα κάνουν το παιχνίδι. Αυτό ήταν το κόλπο λοιπόν του, της εμφάνισης του Λαζαρίδη Και αν πρόσεξες Έτσι τυχαία δηλαδή ρε παιδί μου Του αφιερώσανε χρόνο τηλεοπτικό εκατομμυρίων Σε τηλεοπτικά και ειδικά σε τηλεοπτικό κανάλι Εκατομμυρίων για να πει αυτά που είπε Γιατί πρέπει να τα ακούσει και ο τελευταίος που ψήφισε Χρυσή Αυγή Λοιπόν μπας και γυρίσει στο Μαντρίτου Διότι το Μαντρίτου είναι γνωστό ποιο είναι έτσι Αντώνη μέχρι έχεις τελειώσει Η ατάκα που σου γράψανε Άκου ατάκα ο Αντώνης Η δημοκρατία είναι πολύ πιο ισχυρή Από όσο φαντάζονται οι εχθροί της Α πα πα πα πα στην ποταμιά Αντώνη μιλάμε δηλαδή Ο γραφιάς που στα γράφει αυτά Άξιος ο μισθός του Άξιος παλικάρι μου είναι πολύ πιο ισχυρή Και τελικά ρε δεν μας είπες Ποιοι είναι οι εχθροί της δημοκρατίας Φυσικά και μας το Δεν το έπες χθες που σου έγραψε την ατάκα ο γραφιάς σου Όπως μας είπε ο Στουρνάρας Πατριώτης είναι αυτός Και οι εχθροί της δημοκρατίας είναι όσοι δεν πληρώνουν τους φόρους Αλληλεγγύης Όπως τους ονόμασε Ο αντιπρόεδρος σου Ο μπεμπέ Μπεμπέ Λοιπόν Άρα λοιπόν, η εχθρή της δημοκρατίας είναι όσοι δεν συμφωνούνε, όσοι δεν σκύβουνε σε αυτά τα οποία σκύβεις εσύ, υπογράφεις εσύ και δεν εκτελούν τις εντολές που εκτελείς εσύ ε, κυβερνώντας. Ναι, κυβερνώντας την Ελλάδα μέσω των αφεντικών σου. Αλλά δεν μπορώ, του βγάζω το καπέλο του γραφιά σου. Δεν ξέρω ποιους εχθρούς της δημοκρατίας είδε ο, ο, ο γραφιάς σου και σου γράψε Μ' άρεσε η ατάκα ρε παιδί μου Είναι σαν την ατάκα του Του Ζίκου Κράτα με κυρά μου Αυτή η ατάκα δεν ξεχνιέται ποτέ Η δημοκρατία είναι πολύ πιο ισχυρή Από όσο φαντάζονται οι εχθροί της Άτσα Άτσα λέω άτσα Διότι το πέχει ο αντιπρόεδρος Ο Όποιος είναι αντιμνημονιακός Είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία Εφόσον στο ίδιο τσουβάλι βάζει τον νεοναζισμό Με τον κομμουνισμό και το ΣΥΡΙΖΑ Έτσι Μας τα απομπαίνει αυτά Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Και ηγέτης του Πατριωτικού Πασόκεως Στο αντιμνημονιακό αντιμονητικο... μέτωπο μας είπε ο, ο... ο Μπένι Ο Μπεμπέ ο αντιπρόεδρος ο υπουργό επί των εξωτερικών σου Λέει στο αντιμνημονιακό μέτωπο Λέει συνυπάρχουν νεοναζιστές Με το ΣΥΡΙΖΑ Τελείωσες μεγάλε Εάν δεν είσαι με το ΠΑΣΟΚ Με την δημοκρατία Με τους, ε, τους ε, Χρυσαυγίτες Με το ΣΥΡΙΖΑ Αν δεν είσαι δηλαδή κάπου χωμένος Και ειδικά Εάν δεν εκφράζεσαι υπέρ ή εναντίον Του μνημονίου Ας πούμε είσαι Πρόνια τώρα σου κολλάνε τα μπέλα, δεν θα το έκανε ο Μπένι μεγάλη κουβέντα ή Μπομπέρι. Ε, όχι λέει, όχι όσι στο αντιμνημονιακό μέτωπο συνυπάρχουν υπάρχουν και και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδει μου, δηλαδή, κατάλαβες τώρα δεν σου μπένι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί με τους νέουζέ. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς μαζί με νέοναζιστέ. Κυρία μου και κυριέ μου, στο Σύριζα μπορεί να, καταλα... να καταλογήσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά Έτσι Δηλαδή το τελευταίο, το τελευταίο Με την εμφάνιση του Βούτσι Να υπόσχεται στον κόσμο Ότι θα τους ξαναπροσλάβει Ή με τον άλλον που τους λέει θα σα πάω το μισθό Στα 751 ευρώ Όχι στα 750 το Στα 751 Μην και χάσει το ευρώ Λοιπόν αυτά είναι ολέθρια πράγματα είναι, Αυτά είναι ψέματα μεγάλα Και μπορείς να καταλογήσεις πάρα πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ Εκείνο που δεν Μπορεί να το καταλογίσει, είναι όλα αυτά τα οποία λένε η κυβερνητική υποτακτική των αφεντικών και οι άλλοι. Κατάλαβε. Λοιπόν, ποιο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το παιχνίδι του, ποιο ΣΥΡΙΖΑ παίζει τα δικά του, αλλά, αλλά, αλλά δεν μπορεί να τον βάλει στο ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο τσουβάλι με του νεοναζίστες Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται και αισθητικά, ρε παιδί μου. Πώ να σου πω. Φαντάζεστε τον ΤΑΤΣΟΠΟΛΟΝ τιμένο με στρατιωτική στολή, με. Πώς το λένε, ε, πες το ρε, με μαύρη μπλούζα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ. η wow. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν γίνονται αυτά. Ευχαριστώ. Δεν γίνονται αυτά, κατάλαβες. Δεν μπορεί τώρα να πούμε να βγάλεις τη... Ναι μωρέ, δεν γίνονται αυτά τώρα να βγάλει την Παλαιστινιακή Μαντίλα ο σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑ και να βάλει μαύρη μπλούζα Σου λέω μπορεί να το καταλογίσεις πολλά Έτσι Τα παιχνιδάκια τους παίζουν αυτοί Το μυαλό το δικό μας Μπορεί να μην μπορεί να τα πει αυτά Τα, τα κορόμυλα Διότι τώρα ξαφνικά Έχεις ε, την περίπτωση Τη νέα βεντέτα Τη νέα βεντέτα του συστήματος που λέγεται Λαζαρίδης ο οποίος διευρύνει τους στόχους περί Και μόνο λογοκρισία δεν ζητάει ακόμη Ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο Αυτός, αυτός, αυτός για τον οποίο είπαμε Ότι βγήκε να μαυλήσει Τα πρόβατα πίσω στο μαντρί Καταδικάζουμε λέει τη βία και την ένταση Που δεν δημιουργείται Μόνο από έναν Αλλά και από άλλους Όπως τις σκουριές Όπως η φραστική βία των, γουρανά, των γουναράδικων Αυτά που λέτε εδώ μέσα δυστυχώς τα ακούνε και κάποια απ' έξω και επηρεάζουν. Με λίγα λόγια, όπως έβγαλε το Πασόκανο και ανακοίνωση και είπε στον Καμένο ουσιαστικά μεγάλη πρόσεχε τη λες γιατί εδώ είμαστε, ο... ο Λαζαρίδης, αυτή η μεγάλη δημοκρατική μορφή, θέλει να επιβάλλει λογοκρισία και στο τι θα λένε μέσα στο κοινοβούλιο. Διότι πετάχτηκε εκείνος ο ταλέπορος του ΣΥΡΙΖΑ που το παίζει και αναρχικός, πώς τον λένε δεν θυμάμαι, και είχε πει την περίφημη φράση του Άρη το ραντεβού στα Γουναράδικα και χωρίς να γνωρίζει ο άνθρωπος γιατί λέει Είπα αυτά που είπε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Λαζαρίδης και η παρέα του καταδικάζει τη βία η οποία δεν δημιουργείται μόνο από έναν, δηλαδή τον δολοφόνο του Φίσα έτσι, αλλά και από άλλους όπως τις σκουριές, δηλαδή οι κάτοικοι των σκουριών που πήγαν να επερασπίσουν τα σπίτια τους, την υγεία τους, το μέλλον των παιδιών τους, τη γη των προγόνων τους. Άσκησαν βία Κατάλαβες Είναι εχθροί της δημοκρατίας Εχθροί απέναντι στην Ελντοράντο Του Σαμαρά Και των συγκυβερνητών του Κατάλαβες, Αυτά μας είπε ο κύριος Λαζαρίδης Και τα άλλα βομβούκια Βρίσκεται παρακαλώ Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Διότι η Ελινάρα μου χθες, χθες σου λέγαμε για το νόμο που ψηφίστηκε για τα δάση και όλα αυτά τα λέγαμε χθες, χθες. Δεν τα ψηφίζει τυχαία ο Λαζαρίδης και η παρέα του όλα αυτά. Τώρα λοιπόν, όποιος κουνηθεί ενάντια στα συμφέροντα ή ασδήποτε Ελντοράντος, είναι και επίσημα, επίσημα Βίαιος, πως το λένε, ξέρω εγώ Εχθρός του κράτους και Ταλιμπάν, και Ταλιμπάν Και Ταλιμπάν Χθες τα λέγαμε αυτά Όμως, ο Ο Λαζαρίδης Πρόκειται για παιδί μπουμπούκι Δηλαδή ο άνθρωπος Έχει, έχει ιστορία στην πολιτική Ήταν σύντροφος με το Μιλιό, Κατάλαβες, ήταν από το 78 Ο Λαζαρίδης Ήταν στο Ρήγα Φεραίο ναι σου λέω Πρόσεξε Πρόσεξε Και μετά το παιδί Είδε το φως κατάλαβες, Και πήγε και έγινε αυτός που έγινε Ο Λαζαρίδης Αν πάρεις τώρα όλα αυτά τα μπουμπούκια Τα οποία έχουν κάνει καριέρα στην πολιτική Προερχόμενα Από την αριστερά Και τα αθροίσεις Και τα βάλεις κάτω τα ονόματα Θα ανατριχιάσεις θα ανατριχιάσει σου λέω Λοιπόν Ο Μιλιός σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Υπάρχουν φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε Όπου γεννιοφόροι επαναστάτες Του Ρίγα Φεραίου το 78 Μας έλεγαν άλλα Κατάλαβες Μας έλεγαν άλλα Είχε τη φήμη του σκληρού στα εθνικά θέματα Ο Λαζαρίδης Την έχει Και ασχολείται και με τις ένοπλες δυνάμεις Δαστάτε οι τουρκοι ο Λαζαρίδης Λοιπόν Θα μου πεις Θα κρίνεις έναν άνθρωπο από, τη... από το που ήτανε Φυσικά θα τον κρίνω Φυσικά θα τον κρίνω από που ήτανε Δι... Και θα κρίνω την πορεία του Διότι λέμε ρε παιδί μου τώρα Δεν μπορεί να έχεις άλλη άποψη στα 25 Άλλη στα 35 Άλλη στα 45 Άλλη στα 55 Άλλη στα 60 Κάτι συμβαίνει Μπορείς να αναθεωρήσεις τις απόψεις σου αλλά δεν μπορείς από το Ρίγα Φεραίρο να είσαι τσιράκι του Σαμαρά αυτή τη στιγμή υποτακτικός της Μέρκελ και του Σόιμπλε Γερμανοτσολιάς και να μου πουλάς και πατριωτήλα. Κατάλαβες Ρίγα Φεραίρο μου τι εξέφρεψες κι εσύ κάποια στιγμή. Τι, τι έχει εκτραφεί λοιπόν και, και που έχουν καταλήξει. Θες και, να σου πω κι άλλα ονόματα. Θες να μιλήσουμε για το Μίμη, για τη Μαρία. Στα λέω με τα μικρά ονόματα τα χαηδευτικά το μίμη για τον ανδρολάκη μωρά σου λέω για τη δαμανάκι μωρά σου λέω θες να πούμε κι άλλα θες να πούμε για φερόμενους εκκεντζίδες τύπου πως τον έλεγαν εκείνο που κουβάλαγε τσουκάτου που κουβάλαγε τις βαλίτζες στο σιμίτι αυτοί λοιπόν όλοι σαλταδόροι ήταν από τα μικράτα τους διότι τα στερνά μετρούν τα πρώτα ρουφιανάκι ήτανε όπου κι αν μπαίνανε λοιπόν και κάνανε μεγάλο ντόρο και παντού είναι στις φωτογραφίες, διότι ήταν τενεκέδες ξεχάνωτη και ξέραν τι πορεία θα κάνουν. Την είχαν στο μυαλό τους και τι καριέρα θα κάνουν. Λοιπόν, μέσα από την πολιτική για να οικονομήσουν, διότι μόνο για αυτόν τον λόγο το κάνουν. Κατάλαβες μεγάλε, ε, είναι μιλιτέρ. Είναι μιλιτέρ ο Λαζαρίδης, ρε παιδί μου, τώρα που είναι με το Σαμαρά, είναι μιλιτέρ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή, κατάλαβες, είναι μιλιτέρ. Δεν κατάλαβα. Το μιλιτέρ είναι... του αρέσουν τα στρατιωτικά. Τρελαίνεται! Να σε ντύσεις ο λαζαρίδης... Ε, Φαντάζεσαι το Λαζαρίδη τώρα με το μάτι το γκουλωμένο εκεί... να, να είναι εντυμένος... σου βάλω και ένα χου άμπροστα ο λαζαρίδης! Ρε. Ο λαζαρίδης βγήκε και μας δουλεύει. Ποιος ο λαζαρίδης? Θα μου πεις όταν σε δούλευε το θείο βρέφος... όλα ήταν εντάξει το θείο βρέφος ήταν αλλιώς η κατάσταση. Εδώ τώρα σήμερα μας δουλεύει ο λαζαρίδης και βάζεις το ίδιο τσουβάλι τη Χρυσή Αυγή με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή τους πρώην συντρόφου του τους βάζει στο ίδιο βάλει με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά μόνο ο Λαζαρίδης είδε το φως και πήγε με το Σαμαρά έγινε κολλητός του Σαμαρά κατάλαβες κατάλαβες μεγάλε και είναι και σκληρός ο Λαζαρίδης διότι στα τα τέλη τη δεκαετία του 70 ε, άρχισε να απομακρύνει την αριστερά και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τι ομιλίε του Ρέιγκαν και τη Θάτσερ. Όπω τα ακούς. Κατάλαβε. Και στα, τελη, στα τέλη τη δεκαετία του 80 το παιδί ολοκλήρωσε τη στροφή του και πήγε προ τα δεξιά. Διότι είχε κάνει ένα λάθο όταν ήταν στο Ρίγα Φεραίo. Τα έλεγε καλύτερα η Θάτσερ και ο Ρέιγαν από, από αυτού που ήταν στο Ρίγα τότε. Λοιπόν, με αυτού έχουμε να κάνουμε, με αυτού θα πορευτούμε. Διότι τι να κάνουμε, του ψηφίζεται όπω Αγαπημένη μου Ελινάρα Αυτούς θέλετε να οδηγήσουν το, την πατρίδα Εκεί που την οδήγησαν Λοιπόν και τελειώνει η δουλειά Ο Λαζαρίδης για να τελειώσουμε Είναι ένα μίσθαρνο υποκείμενο Το οποίο ξεκίνησε καριέρα από την αριστερά Και έφτασε να λέει και να κάνει αυτά που κάνει σήμερα Λαζαρίδης τέλος Ωραίο τραγούδι αυτό Ακούγοντας λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι θα θέλαμε να αναρωτηθούμε τελικά ποιοι είναι οι φιλοναζιστές χθες στην Βουλή ο Υπουργός Επιτισδικαιοσύνης Κύριος Αθανασίου τάχθηκε κατά της, απόφασης, ε, κατά της εκτέλεσης απόφασης του Ολομέλειας του Αρίου Πάγου για το δίστομο κατά του γερμανικού δημοσίου με το αιτιολογικό ότι θα ταραχθούν οι ελληνογερμανικές σχέσεις θέλεις να στο ξαναπώ με το ερώτημα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ποιοι είναι οι φιλοναζιστές ή να το πάρουμε αλλιώς να το χορέψουμε να το πάρουμε οι κανονικοί ναζιστές οι χιτλερικοί εκτός από τα άλλα μέρη της Ελλάδας κατασφάξαν ανθρώπους και στο δίστομο τη δικαστική ιστορία την ξέρετε κρατάει χρόνια Έχω και στο ραδιολόγο ένα θέμα με τον αργύριο του διστόμου αν θέλετε μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, χθες, χθες που γινόταν αυτό το μακελιό εναντίον των νεοναζιστών, τη Χρυσσαυγής και τα λιμπάν και τα λιμπάν, στην ε, ο, ο, ο Υπουργός τη Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ο Έλληνας, ο φερόμενος ω Έλληνας Αθανασίου, Τάχθηκε κατά τις εκτέλεσης απόφασης της Ολομέλειας του Πάγου, υπήρχε απόφαση δηλαδή της Ολομέλειας του Πάγου για το Δίστομο διότι λέει θα διαταραχθούν οι σχέσεις με τη Γερμανία ποιος είναι λοιπόν ο φιλοναζιστής στην προκειμένη περίπτωση μήπως μπορεί να μας απαντήσει κανένας go yeah. <coughs> Όπω <Δελίου> τα λες είναι η απόφαση του Αριού Πάγου ήταν καταπέλτης, ήταν αναγκαστική εκτέλεση εναντίον των Γερμανών. Ήταν δηλαδή, ε, ε, ρε παιδί μου, τέλο η ιστορία αυτή και βρέθηκε φερόμενο Έλληνα και διευθυντικό να μην θέλει να διαταράξει τι ε, ε, ε, ε, ελληνογερμανικέ σχέσει. Ξέχασε πριν κάνα χρόνο. Όχι, ε, δεν είναι χρόνο. Στο δικαστήριο το οποίο έγινε, το ξέχασε αυτό. Υπό εδώ τα λέγαμε. Στο δικαστήριο που έγινε. Ε, εκεί στη Γερμα... με, τη... με τους Ιταλούς όπου ήταν και οι... με τους Γερμανούς ε, και ήταν και η υπόθεση του Διστόμου το ελληνικό το επίσημο κράτος δεν έστειλε ε, υπε... πώς το λένε δι... νομικούς για να μην πάλι διαταραχθούν οι σχέσεις με το, με το τέτοιο με, το... με τη Γερμανία τα ξεχνάμε αυτά εδώ λοιπόν έχουμε χθες χθες 19 Σεπτεμβρίου του 2013 φερόμενο Έλληνα υπουργό να γράφει στα τελευταία των υποδημάτων του όχι μόνο τους νεκρούς του διστόμου αλλά και απόφαση του ανώτετου πως το λένε αυτού δικαστικού οργάνου, πως το λένε τον Άριο Πάγο ρεπουλάκι πουλάκι μου, για πες μου πως τον λένε τον Άριο Πάγο, τι είναι ο Άριο Πάγος το ανώτατο ε, το ανώτατο δικαστήριο στην Ελλάδα τους γράφουν όλους κανονικά Επανέρχομαι στη φίλη μου τη συνταξιούχο ή τη φίλη μου τη δασκάλα και τις λέω το, πάλι το ίδιο. Γιατί να στα δίνουν αυτά. Θα σε φοβηθούν, θα τους Θα φοβηθούν τις απεργίες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα μην εκνευρίζεστε. Μην εκνευρίζεστε. Ήταν πάνω σε έφεση, εντάξει αυτή η απόφαση, δίκιο έχει. Λοιπόν, και το ανώτατο δικαστήριο τη Ελλάδα πήρε μια απόφαση καταπέλτη εναντίον τη Γερμανία. Και αυτό τώρα το γυρνάει, πρόσεξε, τη γενοκτονία. διότι δόντια εκεί τους μακελέψανε, έτσι, τους ξεσκίσανε όπως και στο κομμένο και αλλού. Το κάνει πολιτικό θέμα. Κατάλαβες? Πολιτικό θέμα. Όπως βγήκαν χθες όλοι και λέγαν για τη δολοφονία Αμέσως, αμέσως πρόσεξε, χωρίς να έχουν ξεκινήσει ακόμα ούτε οι καταθέσεις των ενόχων ή μη ενόχων, των ε, μαρτύρων, των αυτοκτών. <Τι, Τι είπαν οι πολιτικοί Είναι πολιτική δολοφονία. Κατάλαβες αμέσως αμέσως τι κάναν δώσαν άλογες στο Χρισαβγίτη. Κατάλαβε, κατάλαβες δώσαν άλογες στο Χρισαβγίτη. Αυτό κάνει ο πώς τον λένε ο Άπο Άπο Άπο σήμερα. Κατάλαβες μετατρέπει το σφάξιμο τον, Και την, την απόφαση καταπέλτη του ανώτατου δικαστηρίου του Ελληνικού σε πολιτικό θέμα για να έχουμε να λέμε στα τραπεζιά. <Τι> Σωστά λες να κάνουν μια αναγκαστική απαλωτρίωση σε όλο το δίστομο για εθνικούς λόγους Να το εξαφανίσουν από το χάρτη ή να βάλουν εκεί... Τρινάκια και παιδικές χαρές Όπως έχουν κάνει στο Auschwitz και αλλού Για να εξαφανίσουν τα εγκλήματα Bam Αλλά δεν γίνεται από το Bam Βέβαια από αυτό. Ό, ό, oh, oh, τι είπα δεν γίνεται Από αυ αυτό όλα τα κάνουν Παιδιά μην ανησυχείτε καθόλου Όλα τα κάνουν Όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρών uh -oh. mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή Σκέψου λέμε ρε παιδί μου Είσαι διστομιώτη έτσι και διαβάζει αυτή την απόφαση που πήρε αυτό ο, ο τύπο, ο Αθανασίου. Στο Δίστομο φαντάζομαι φαντάζομαι, ότι όπω σε όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν και εκεί τα γνωστά κομματοτροφία. Είσαι νεοδημοκράτη τώρα στο Δίστομο. κατάλαβες και είσαι στο καφενείο και βρίζει την κατάσταση. Υπερασπίζει τον Αντώνη. Και ο άνθρωπο του Αντώνη, του χώρου σου. Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και από το Δίστομο, ο Αθανασίου. Δεν αποκλείεται, σου λέω, να από το Δίστομο. Κατάλαβες Τέλο πάντως <Τέλος> Πάντως Πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες ε, Είναι ανασφάλιστοι Αυτή τη στιγμή όπως τα ακούτε Μη γελάτε Και από αυτούς 3 εκατομμύρια είναι εντελώς μα Εντελώς και παντελώς ανασφάλιστοι Έχουν χάσει τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα τέλος, τέλος Αυτά δεν τα λέμε εμείς Να σκιάξουμε κανέναν Τα λέει ο πρόεδρος του ΕΟΠΙΗ ΕΟΠΙΗ Κατάλαβες, έστειλε εγκύκλιο πρόσφατα στους φαρμακοποιούς προκειμένου να μην δίνουν ε, φάρμακα σε ασθενείς που δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα. Πού να τη βρει ρε, ο άλλος την ασφαλιστική ενημερότητα, πλάκα μου κάνεις. Τι θα γίνει, ένα απλό ερώτημα τώρα στον ψηφοφόρο των κυβερνητικών ε, δυνάμεων. Πώς θα ζήσει ρε μεγάλη ένα ανασφάλιστος αυτή τη στιγμή. Πες έχει ανάγκη από ένα φάρμακο. Χθε σα λέγαμε για την ιστορία του Παλικαριού που ήθελε 2.000 ευρώ το, το μήνα για το φάρμακο γιατί είχε καρκίνο τι, μια ένα είδος καρκίνου Πώς θα ζήσουν ρε ψηφοφόρε Μήπως πρέπει κλείω ρε παιδί μου μήπως πρέπει κάποια στιγμή να το σκεφτείς και εσύ αυτό το πράγμα ή ακόμη δεν πλησίασε στο, στη γλουτιέα σου περιοχή η κατάσταση Αλλά όπως έχουμε λέγαμε πριν ένα-δυο χρόνια θα πλησιάσει και σε πολλού πλησίασε και τώρα ορίονται, αλλά φωνίβο όντω εν τη ρήμο, φωνήβω όντω εν το κόμμα, εν το συνδικαλισμάρα, ξέρω εγώ, φωνήβω όντω πάντω. Πάρα καλώ. Καλό στο παλαιάρι. Τι θα λε, πέφτουν. Για πε μου. <μήτρα> Α, δεν είπες τα χαλάσαν στη Μερασιά φαίνεται ναι έτσι, έτσι γίνεται το τέλος Α ασφαχτούμε μεταξύ του να τελειώνει η κατάσταση Έτσι Καλή σου μέρα Αντώνη Για ξέρεις Αντώνη μου στο τέλος Όλες οι τέτοιες φάζονται μεταξύ του. Κάπου τα χαλάσαμε Θυμάσαι πριν Ήταν ακόμη τα γεγονότα στη Λιβύη Όταν σε μια εκπομπή Θυμάμαι πολύ καλά ήταν τη γενέση του το δίθεν αντικαθεστωτικό της ε, Συρίας και ζητάγανε ε, ε, ε, κάποια εκατομμύρια, τους στέλνανε εκεί 5-10 εκατομμύρια δολάρια, ξέρω εγώ, βοήθεια για τηλεπικοινωνιακά και τέτοια. Εμ, εμ, ε, ξέρεις το. τα. Τα σπαχτούνε μεταξύ τους. Τα... Τα... Να επανέλθουμε λοιπόν στην υγειονομική γενοκτονία για την οποία μιλούν οι νοσοκομιακοί γιατροί μετά τα στοιχεία για τους ανασφάλιστους Έλληνες θα πεθάνει κόσμο στον δρόμο γιατί δεν έχει δικαίωμα νοσοκομειακής περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης αυτά τα θέματα που έπρεπε να είναι αντί για τις φωτογραφίες των χρυσαυγητών στα Δελτία να είναι εκεί φωτογραφίες και να ορίονται οι συνθετιμόνες εκεί πέρα δεν δεν σου λέω δεν δεν, δεν σου λέω τίποτε και τι έγινε αν υπάρχει υγειονομική γενοκτονία, για την οποία δεν μιλάμε εμείς. Μιλάνε οι ίδιοι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα άριστα και το βλέπουν μπροστά τους κάθε μέρα. Το, το θέμα λοιπόν, συνεχίζοντα τις είναι... Οι εκπαιδευτικοί κάνουν απεργία. Απ' τους 2001 που μπήκαν στη διαθεσιμότητα το καλοκαίρι, οι 1250 επιστρέφουν σε νέες θέσεις που έφτιαξαν για αυτούς. Τους υπόλοιπους, εντάξει, θα φτιάξουμε κι άλλες θέσεις. Γιατί κάνουν απεργία. Φκόψαν κανέναν, δεν είδες, δεν έκαναν για το μυροκάματο, γιατί τους... για διαθεσιμότητα κάνανε, τη φωνάζαν. Απ' τους 2001 που μπήκαν στη διαθεσιμότητα, οι 1250... Ε, επιστρέφουν σε νέες θέσεις και οι υπόλοιποι όσον ονούπο μην νομίζετε γιατί να και εγώ δεν θέλω μια καθηγήτρια ε, να μου φτιάχνει το μανικιούρ, ξέρεις υπάρχουν και τέτοιοι τέτοιους καθηγητές, κομωτικής τέτοιους βάλαν ναι γιατί λοιπόν, κατάλαβες κατάλαβες σου, ε, τι σου έλεγα πριν διότι όπως είπαμε ε, χωρίς να επανέλθουμε στο Λαζαρίδη μπορεί να χρειώσεις πολλά στο φίλο μας τον Αλέξη, αλλά όχι αυτά που του χρεώνει ο Λαζαρίδη. Αλλά όταν Αλέξη μου δεν αποδέχεσαι χρέο και μνημόνια, δεν πα να τα συζητήσει με αυτού που τα δημιούργησαν. Κατάλαβε. Γιατί πα και στην Ενωμένη Κεντρική Πάρτορε πουλάγι μου, μου σπάσε το νευρικό σύστημα. Λοιπόν, ε, γιατί πήγε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έκανε χειραψίε με τον Άσμουνσεν. Η πολιτική είναι διπλωματία, καμία ντήρηση. Αλλά δεν μπορεί να απ τη μία να γίνονται αυτά που γίνονται, να λέει ο άλλο το, το πικραμένο ότι θα σου δώσω 751 ευρώ κατά μισθό, ότι θα σε ξαναπροσλάβω στον δημόλιο, ε, στο δημόσιο και όλα αυτά τα πράγματα, εσύ να είσαι αγκαλιά εκεί με τον άσπουν. Δηλαδή δεν σου προσφέρουν αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώς σου προσφέρουν αυτά τα πράγματα. Διότι από τη στιγμή που έχεις λαϊκό, θα, θα είχε λαϊκό αίρισμα δεν θα τα ανάγκη αυτά. Θα είχες και διαπραγματευτική ε, ε, θέση ισχύω, Αλλά είπαμε τι να κάνουμε Αλέξη μου Το πρώτο χαρτοφυλάκιο ύψος 250 εκατομμυρίων ευρώ Χαρτοφυλάκιο δανείων Υψος 250 εκατομμυρίων ευρώ Αγοράστηκε από ξένη εταιρεία οπότε ανά πάσα στιγμή αν σου χτυπήσουν την πόρτα τακ, τακ, για άμεση εξόφληση δανείων λοιπόν μην εκπλαγείς επίσης όπως λέγαμε μην εκπλαγείς αν έρθουν Σάββατο Κυριακή, γιορτή, αργία και σου χτυπήσουν την πόρτα διότι το ψήφισαν αυτό πάνω αυτά ό,τι ώρα θέλουνε νύχτα, μέρα, γιορτή, αργία Κυριακή, Σάββατο έρχονται και σε πετάνε όξο το σπίτι και εγώ γιατί το Βούρτση είναι άλλο ο Βούρτσις είναι άλλο ο Βούτσις, είναι άλλος ο, Βούρτσις. ο Βούρτσις λοιπόν χαίρεται γιατί λέει η ανεργία Ελληνάρα μου από το 27,4% κατέβηκε στο 27,1% Ναι σου λέω μιλάμε για χαρές και πανηγύρια ξέρεις τι προβολή είχε αυτό χθε από τα δελτία των 8% Α, παπά δεν μπορείς να φανταστεί δεν μπορεί να φανταστεί Τώρα η Ελλάδα θα είναι, όπως είπαμε, πρόεδρος της Ηνωμένης ΕΕ Ευρώπης για το εξάμεινο που τη αναλογεί και θα στοιχήσει απλά γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία ρε παιδί μου αν δεν έχουν φάρμακα οι καρ, καρκινοπαθείς ή ανασφάλιστη ε, σχολεία και όλα αυτά. Σημασία έχει ότι 100 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα, πρόσφερα, αυτά τα φανερά. Λοιπόν, θα σου στοιχήσει, ξέρει γιατί τώρα, έτσι. Για να τραπεζώνεις αυτά τα σκρομ Papé και que και Ταλιμπάν. People about me baby Είχαμε ένα περιστατικό με δύο γονείς, δικαστι... δύο γονείς δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι χτύπησαν βαριά, πολύ βαριά το παλικαρά, το παιδί τους, τέλος πάντων 7 χρονών παιδάκι, έτσι το Μάιο του 2012 είχε γίνει αυτό Πολύ άσχημα στη Θεσσαλονίκη το χτύπησαν Είναι δικαστική λειτουργή και τέλος πάντων αυτά αποδείχθηκαν μετά από ιατροδικαστικές εξετάσεις και όλα αυτά τα πράγματα και μάλιστα είχε φτάσει η υπόθεση και στη Βουλή Ε λοιπόν Αυτή η υπόθεση πήγε στο αρχείο mm -hmm. Τώρα κοίταξε να δει κάτι Αν δεν πάει αυτή η υπόθεση στο αρχείο Ποιο υπόθεση θα πάει mm -hmm. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου αυτή την, είδη, αυτή την, την επέτειο mm. Σας την είπα και πέρυσι Και αν έχουμε ελεύθερο αέρα Και του χρόνου θα την πω τη λέω κάθε χρόνο Αυτή την, την επέτειο Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του, του 1942 mm. Λοιπόν Η αντιστασιακή ομάδα Πανελλήνιος Ένωσης Προσέξτε το όνομα Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζόμενων Νέων Πανελλήνιος ένας Αγωνιζόμενων Νέων, ανατείναξε το κτίριο της φιλοναζιστικής Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης της ΕΣΠΟ δηλαδή και έστειλε να βρουν τον δημιουργό του το Χίτλερ δηλαδή, 29 Γερμανοτσολιάδες Έλληνες, Ρουφιάνους δηλαδή, και 48 original ναζίστες, Γερμανούς, Αξιωματικού Την επιχείρηση την κάναν απλά ε, νέοι της εποχής ο αξιωματικός της αεροπορίας ο Κώστας Πιερίκος μάλιστα υπάρχει και ένα τον τιμήσανε τον Κώστα Πιερίκο υπάρχει και ένα, αγάλμα, ένα μικρό άγαλμα νομίζω κάπου εκεί στο κολονάκι, ο Αντώνη ο Μητυλινέος, τεχνικός τηλεπικοινωνιών νεαρός ο Σπύρος ο Γαλάτης νομική νομικής και η Ιουλία Μπίμπα δασκάλα μετά τους προδώσανε αυτούς τους νεοαρούς Τους συνέλαβαν, τους βασάνισαν Ο Μητυλιναίος και ο Γαλάτης γλίτωσαν Αλλά ο Πιερίκος εκτελέστηκε Στην Κεσαριανή, μπαμ και κάτω Τον Πιερίκο Η Μπίμπα αποκεφαλίστηκε Με τσεκούρι, διαπελέκεως Σε στρατόπεδο συγκέντρωσης Στη Γερμανία Κατάλαβες Αλλά αυτοί πρόλαβαν και έστειλαν στο, Να δουν τον δημιουργό στο Τον Χίτλερ και... 29 επαναλαμβάνω ε, Γερμανοτσουλιάδες Έλληνες Φασίστες, προδότες δηλαδή Κουκουλοφόρους της κατοχής Μαζί με 48 γερμανούς αξιωματικούς Λοιπόν Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ Για τη ζωή τους Αν το βρω θα σας δώσω τη διεύθυνση Να το δείτε αξίζει τον κόπο Αλλά την τραγικότερη μοίρα όλων Την είχε η γυναίκα η, η Ιουλία Μπίμπα Η δασκάλα Την οποία οι αντρουλέ Που την πήγαν στο στρατόπεδο Συγκεντρώσεως στην Γερμανία Την αποκεφάλισαν διαπελέκεως Κατάλαβες Διαπελέκεως Την αποκεφάλισαν Λοιπόν Όλα τα άλλα τώρα είναι Λόγια Αυτό κάθε χρόνο Κάθε χρόνο αν θα υπάρχει ελεύθερος αέρας θα το λέμε Παρακαλώ Ναι, καλά, εντάξει από μένα ναι. ναι, από μένα θα δημιουργηθούν τα πολιτικά θέματα με τη Γερμανία Αλλά μην ανησυχείς Όσο η Γερμανία έχει τύπους στην Ελλάδα Σαν τον Αθανασίου και σαν τον Σαμαρά Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας κανένα. Κυρία μου και κυριέ μου <Σεύθε> φτάσαμε στο τέλος και σήμερα αλλά πριν κλείσουμε ελάτε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι παρέα, ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας και θα επανέλθουμε να κλείσουμε <Σεύθε> <Σεύθε> Μισήρια, μισήρια τρίξη τρία. Πώ τρέσβει η κλασική πλαστική. Όψε ο κρυπλιά Ιουσάια, Ο τρόμο τρεβλιά Ιουσάια. Η ριζιέπα καθίσιου τριμουνά. Η робєш то приминайте любки апке раміа еле мой уже устали силі стали силі стали не стрижи вам марте казан тарти кой гладня када не киов да казал камняки замення спортив профіл Vasien mi mata, a tirar diez, ¿en qué te diósa? Condimente, зайmit, es proces. Mirami. Me que posaste estan gasas. Falte que ta tiene mata. Una una Na faccia una ρατσα, τάντι κανένα ρατσα, και τα λαξέ τέζο, έσκιο, νο, μά, τά. Ο, τίν, δο, δα, μισθρέ, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, δί, Grazie da Zen Bigushi, tutti i trasdajuci partnabnesti, anche più da stiuqui. Grazie